Ερμηνευτικών σχόλειων του κεφαλαίου ΓΙΟΤΑΒΙΤΑ, τύχη 1 στου 17. Μετά το 7ο σάλπισμα αρχίζουν γεγονότα προμηνύοντα την έλευση του Αντιχρήστου. Τοποθετούνται δέν το ουρανό, διότι τα ανταποκρινόμενα σε αυτά επίγεια γεγονότα βασίζονται και έχουν στον αόρατο παράγοντα αυτών συνθήκας η συνθήκε και όρου υπαριγίνου και ουρανίου. Η μυστηριώδη γηνή, μάλλον συμβολή στην βασιλεία των ουρανών εν τη Ιουδαϊκή Θεοκρατία και την τάφτην διαδεχθή Εκκλησία. Εγκυμονούσα την γέννηση του Μεσίου. Η πρώτη, μετά την γέννηση αυτού, υπό τη Μαρίας, αντικατεστάθη υπό τη Εκκλησίας τη αίτιο δινούση άχρησου μορφωθεί Χριστό εν τη τέκνη αυτής». Ο δράκονο κινούμενο προς εξόντωση του τεχθέντος Μεσίου είναι ο Σατανά, κυριαρχόνδια τη Πολυθεία και διαφυλάσπηρο να κατακτήσει και αυτών των ουρανών. Ο αγώνα του μονοθεϊσμού κατά τη Ιδρολατρεία και η από του ύψου τη κυριαρχία αυτού κατάπτωση του Σατανά εξεικονίζεται δια του νικηφόρου αγώνος του Μιχαήλ κατά του Δράκοντος και η του τούτου κατά της γυναικός και των λοιπών του σπέρματος αυτής εξεικονίζουν τους κατά της επί της γης, στρατευωμένης εκκλησίας διωγμούς του σατανά.